Γεια σου, από όπως όλοι φίλε μου! Γεια μου και εμένα! Μάγκα για καραμπουζουγλή! Όλα, τσαντρική σχολή και εσύ! Όχι τη γυναικεία! Δεν βαριέσαι, τεθλασμένος, τεθλασμένος! Θα σε φτιάξω, θα σε φτιάξω στον ίσιο δρόμο! Τι θα κάνω, φυσάει ο αέρα και σηκώνει το μίνι. Τη σχολή σου τη φιδίσια, αλλά να την κάνω ίσια. Είσα, Μοριλαρίσα. Οπα. Λοιπόν, αποστόληξη τι κατάλαβα με τη χρήσιμη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όχι. Ότι αυτή η ρεσιμάγκα είναι όλη η εξωγήινη. Yeah. Λοιπόν, αυτό ο Καναδό είχε δίκιο ο Υπουργό Αμήνη που έλεγε ότι υπάρχουν 80 φυλέ εξωγήινων. Γι' αυτό ο Άδωνη φόρο έλεγε ότι η Τρόικα είναι η λύτρωση. Το ξαθό γένο. Yeah. Η λύτρωση. Με πιάνει. Σε πιάνω, σε πιάνω. Δηλαδή, σ' έπιασε καλά και το ψεκαστικό αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλο πάντων. Ναι. Είσαι μεγάλο επαναστάτη. Εγώ, σιγά. Μεγάλο επαναστάτη. Αν είμαι εγώ επαναστάτη, παιδί μου, τσίπρα είναι. Αύω, ξεχάστηκα. Ο τσέπτα είπε ότι δεν είναι εμπονικό αριστερό, είναι άνθρωπο σε μια θέση ευθύνη. Ξέχασα. Να γεια. Είσαι, είσαι μεγάλο κουλούσε. Αυτό είναι. Και τα δύο μαζί πάνε. Είσαι μεγάλο κουτσίδα. Το λέει για κακό, μα αρέσουν κουτσου. Μην ξεχνάμαστε φίλο. Ήρεμα, ήρεμα. Είσαι. Μην πεινικοποιείω με τα πάντα, είναι καλέσει. Είμα, α... το πρωί με το βράδυ δεν έχει να κάνει, εσύ και το κουκουέ να βρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Το, το αλεξάκι είσαι καλέ. Ναι, ναι, Πολύ ναι, ναι, καλά ναι, ναι. τα πήγε και ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Επικοινωνιακό, επικοινωνιακότατο. Να λέγε και τίποτα. Τελικά α... α... α... θα πάμε σε εκλογέ. <laughs> θα κάνουμε δημοψήφισμα γιατί δεν κατάλαβα Χριστό. Ό, όλα δεν είναι στο καλά. και όλα θα πάει. περνά στη γραμμή σου. Να σου και... κάνω μια ερώτηση. Πριν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τα πάντα του, τι ψήφιζε. Και τι έπαθει ξαφνικά. Απά που κάνει νούμερα. Σωστό. Καλά κάνει.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 Ξέρετε, αρχίσαμε τώρα τα εκπομπάτικα και τα σοου. Και τι ωραία που τα λέμε και τι ωραία που τα λέτε. Έχει αρχίσει και μπαίνει το κλίμα κιόλα. Θα το δούμε σε ένα πρωινάτικο την επόμενη φορά, περάσουμε ωραία. Εμπρό στον δρόμο που άνοιξε ο Βαρουφάκη, εγώ θα το έλεγα. Α, α, αν σήκωνε yeah. και το γιακά και έβλεπα και κόκκινη γραμμή από κάτω, θα έλεγα τι επιρροή είναι αυτή. Δεν πειράζει καλά, α πούμε. Δεν πειρνοεί του. Σήμερα προβληματιζόμουν, ξανακοιμόμουν. Mm. Τι ωραία είναι. Ωραία εκπομπήκα. Να το ξανακαλέσουμε. Να το ξανακαλέσουμε. Ναι, δεν λέω, δεν λέω. Αν και αυτέ του αμαράτη απολάμβανα καλύτερα τι εκπο Τώρα αυτό με το Τζίπρα δεν ξέρω. Δηλαδή και εγώ θα τον προτιμούσα να είναι μια εκπομπή μόνο του. Ημίζλου, κλέαρχο Μαρίνα και ο κοντό. Ο ίδιο σε ένα πρόσωπο όλα τα συμπληρώνεις εσύ. Τι προσωπικότητα είναι αυτή, Τριπολίκη. Από που κατάει από την Τρίπολη, Φέρτε μου μνημόνια να τα σκίσω. Και εσύ, σιγά καλά, μη κανένα μνημόνιο. Έχουμε αλλάξει και τι ατάκε τώρα. Το καλσόν πάει. Ό,τι σκίσαμε, από το Τώρα τα μνημόνια. Σιγά μη σκίξει μνημόνιο.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 Μπρος. Θέλω να πω το εξής ότι όταν βλέπω το λαφαζάνη στη τηλεόραση και βλέπω τον Στρατούλη και βλέπω και εκείνον τον Πατσόκυλα με τον Μουστάκι τρελαίνομαι. Μεράκλυο, ε. Φων, να, να φύγω να ξεκολλήσω το, τα μάτια μου από τη τηλεόραση. Α, γιατί? Είναι φανταστική ειδικά αυτός ο Πατσόκιλα με τον Μουστάκι. Πατσόκυλα ποιο λέσαι να το λέει Τσάκο. Όχι, ο άλλος ο αυτός με τον Μουστάκι δεν ξέρω πως τον λένε. Τον Παλάφα. Ε, όχι, όχι, όχι, όχι. Που βγαίνει συνέχεια. Ο Βρούτσι. Μάλλον αυτό δεν ξέρω. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι ο Βρούτσι έχει κοιλιά. Όχι. Και δεν έχει χαρακτηριστικό του δηλαδή. Καλύτερα να πει oh. ότι μοιάζει με το ανθρωπάκι στη Μονόπολη παρά ότι έχει κοιλιά. Oh. Ή με το φαρμακοποιό στο oh. ρετυρέ. Ρε. Ρε. Να πει oh. αυτό, να πει. Oh. Αυτό ο υπουργό που μοιάζει με το φαρμακοποιό στο ρετυρέ. Τον oh. βλέπω και κάνουμε και ένα μετά. Είσαι και εσύ πολύ ευαίσθητη. Να τρώστο πρωί. Δεν έχω άλλο αποκούμπη. Ο λαό θα αποφασίσει. Γεια σου από Κούμπι. Από Κούμπι πιανού. Του Τσίπρα. Εγώ, αμορήμα από Κούμπι του Τσίπρα. Να είσαι από Κούμπι του Τσίπρα. Το θα γίνω εγώ όλο... από Κούμπι. Το είπε για όλο το λαό. Εγώ δεν είμαι λαό. Γιατί αυτό που εννοεί όσο ο Τσίπρα συνήθω είναι τράπεζες και κάτι ξένοι αξιωματούχοι. Δεν μου λε με Ιάνες. Ε, Γλυκάνισο. Όχι, μνημόνιο με Ιάνες. αξιοπρέπεια Λικέρ. Δεν το ξέρα λοιπόν Ε δεν ξέρεις Ε δεν ξέρετε μιλάτε κιόλας Τέλος πάντων Λέγε Μαράζει αυτό το 12 για σκληρία διαπραγματεύσει. Όπου να ναι, θα μιλήσει και η Βουάιφάκι για σαξέ τώρα του είπε. Τι φοβάστε. Α, α, ναι, το είχα με και αυτό. Το σαξέ στο στόρι το είπε, έγινε 20 φλεβάρι. Το είπε με άλλα λόγια, έγινε όμω. Είπε για Ενωμένη Ευρώπη, είπε για πρωτογενέ πλεόνασμα mm. για ένφια. Δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Κοίτα το χάρτη. Ναι. Είναι η μία χώρα ενδέπτη την άλλη. Άρα ενωμένη. Η ΔΕμέ όπω είναι. Η μία χώρα παραδείπλα την άλλη. Μακριά κάτι. Oh. Δεν μου έκανε το χαρατίριο κερτάζ να πήγε η Ευρώπη το λάο. Δεν μου έκανε το χαρακτήρα. Δεν το, δεν τοπ. Τι μου λέει εδώ ένα φίλο. Λέει, προσθέσει και πάρει ένα ελλην αστραλόγό, λέει και σου λέγε για του μετανάτεσαν από την Ελλάδα και λοιπά κλπ. Ναι, ναι. Όχι, ρε, φίλε, πλάκα μου πήρε μετανάστη Έλληνα από την Αυστραλία και σώπε να φύγουν η μετανάσταση από την Ελλάδα. Αυτό ακριβώ. Κατέχει παίξι ο κόσμο αυτή. Αυτή είμαστε. Λίσε μου και μια άλλη απορία, ρε, φίλε. Βλέπω πολύ το γκούλι και την Τουρκούλα εκεί πέρα, πολύ εξάπτονται τον τελευταίο καιρό. Γιατί τι συμβαίνει. Η ζωή, παιδί μου, η ζωή του έχει ταράξει τα νεύρα, του έχει κάνει κλωστέ. Το λέει, ήμουν σίγουρο. Ε, και και εγώ, εγώ δεν ήμουν σίγουρο. Μόνο γι' αυτό παίρνω πίσω ό,τι έχω πει για τη ζωή. Βλέπω τον κούλι παιδί μου να γουρλώνει και εκείνε τι ματάρε όταν θυμώνει. Και δηλαδή λε, ρίχτε το ένα κόκκαλο, ρε παιδιά, να ησυχάσει το παιδί. Ε. Αν πει για εκείνη, δε την τώρα που βγαίνει και είπε να παρετηθεί ο Βαρουφάγκη για να, δισκο... να ευκολύνει το ο τύπρα, εντάξει. Δίνει τώρα οδηγίε ή τώρα στο τι θα κάνει η πρώτη φορά αριστερά. Άκου τώρα και έχει και τον Αυστραλόν Σουλή να φύγουν οι μετανάστε από την Ελλάδα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, φιλε. Τι να πει, παιδί μου, η τουρίστε Κατάληξα ότι δεν έρχονται για να δουν τη χώρα το καλοκαίρι. Έρχονται να, ναι, να ναι, δουν εμά. Μα αντιμετωπίζουν σαν παράσταση, <laughs> σαν θέατρο. <laughs> Αφού τσίρκο είμαστε, ρε τότε. Αυτό ακριβώ. Χεστήκανε να δουν τα νησιά. Του να... καραγκιόζητοι μπο... που ζουν πάνω θέλουν να δουν. Ε. Μπορούμε Πώς... να βγάλουμε και λεφτά, φίλε, από αυτό, φαντάσου. Μα δεν βγάζουμε αυτή την καρκιά μα. Δεν το δεχόμαστε. Παλιά δεχτήκαμε τόσα χρόνια να είμαστε τα καρσόνια τη Ευρώπη. Δεν μπορούμε τώρα να δεχτούμε ότι είμαστε οι τη Ευρώπη. Όσοι είναι το Cirque du Soleil, φαντάσου Cirque du mm. φαντάσου Βορύδη, Γεωργιάδη, Μηταράκι και λοιπού συγγενής, με αρχικλόουν τον Σαμαρά, να πηγαίνουν τώρα από πόλη σε πόλη, μεγάλε ευρωπαϊκέ πόλεις, και να δίνουν μαθήματα πως θα μείνουμε στην Ευρώπη. <Τι> Έλα πώ το επικυρία με τα 3 εκατομμύρια. Ρε. Με σακάκι, κακή, έτσι τόπε. Ωραία, Μι, μισό λεπτά. Αυτά δηλαδή υπάρχουνε. Πώ δεν υπάρχουν, παιδί μου, το είπε με άλλα λόγια λεφτά υπάρχουνε. Εγώ σου λέω ότι η τσούρα είναι κουλμένο, είναι ευέβαινε. Γά... Είναι, είναι γιατί ό, άμα δεν ήταν, δεν ήταν, θα πρνε τα λεφτά από την κυρία, θα σου ζώμαστε όλοι. Φελά. Και γι' αυτό και τον κροϊδέλμα. Έχει κυρία τη λύση, λε και είχαμε πολιτέ, α πούμε, να μην την πιστέψουμε. Τέλο πάντων, η κάτι άλλο θέλω να πω. Α σεμπούνε πρωτομαγιά εργατική εγώ που να πάω. Να πάω στην παραλούνα απέξω κακέτε ίσω στράτο στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ να πα. <laughs> Στον μπλοκ και μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ ρε κυβερνάμε. Μα... Ναι. Ρε. Αποστόλης. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου. Διωλισταίνουμε. Είναι αλήθεια. Πήρα το στραβό το δρόμο. Για πες. Ναι δώσε δώσε εσύ. άκουρε ρε Βαλιγκάρη. Έχεις υπόψη σου σε ποιο κοινό απευθύνεται πάλι μας χάρη ο Τσίπρας. Το ίδιο κοινό που και εσείς, ρε, πάλι, Θα παρακαλέσω για τον επόμενο μήνα να μην αναφέρουμε τη λέξη κοινό. κοινό. Ναι, να μην αναφέρουμε καθόλου τη λέξη γιατί με το που λέω κοινό, ακούω κοινό, μου έρχεται εικόνα στο μυαλό αυτού που ρωτάγανε του Χατζη Νικολάου προχθέ και δεν θέλω να το θυμάμαι. Αν σκέφτομαι ότι αυτό είναι το κοινό, δεν θέλω. Όταν λέω κοινό, εννοώ την ελληνική κοινωνία. Εκεί που απευθύνεται λοιπόν αυτό λέω και, και οποιοδήποτε απευθύνεστε κι εσεί. κάνετε σάτυρα και κάνετε γαργάρα τον κόσμο, δεν τον βάζετε όπω πρέπει Φε μα ότι τον γλύθουμε κιόλα στον κόσμο. Δεν τον γλύθει, όχι. Αλλά έχει μετριάσει τον τρόπο που κάνει άντυρα σύμφωνα με το κοινό που έχει. Διότι είμαι σίγουρο ότι αν ήθελε να πει πραγματικά αυτά που ήθελε να πει, τότε θα σε άκουγα μόνο εγώ και δύο-τρει άλλοι. Αυτό εννοώ, φίλε μου. Άρα λοιπόν, βγείτε μπροστά. Καλά δεν είναι έτοιμοι, παιδί μου. Μισή κουβέντα λε για τσίπρα. Στο τσι έχει πλακώσει ο μηχανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν μα χρειάζεται. Εμεί κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Φύγανε αυτά τα κολόπεδα, εμπάση περίπτωση. <laughs> Από εκεί και θα πάμε αλλού που θα μας χρειαστούν. Εμείς είμαστε αυτό το 3% και βάζει και τον εαυτό μέσα που περιφερόμαστε μέχρι κάποτε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει επιτέλους, ειδικά εσείς, μέσα από τη σάντυρα που κάνετε, να μην χαϊδεύετε και το ποσοστό που έχετε και σας ακούει Ρίχτε! Αν κατάλαβα καλά το τραγούδι ήταν άστα τα μαλάκια σου. Άστα, ναι. Την μέρα που εκτελέσαν τον Πελογιάννη και τους άλλους, διακόψαν αυτό το τραγούδι για να ακοινώσουν την εκτέλεση. Ένα. Δεύτερον, αυτή την παπάρα με τα τρία τρει, την άκουσα μια μέρα στο ειρηνοδικείο του ηλίου και το ανέφερε ένας τύπος που ήταν Ανέλ. Τώρα μεταξύ μας, κάτι τέτοια εσείς δεν τα λέτε του ΕΠΑΜ. <Καδρε> Α, όχι, συγγνώμη. Έχει ακούσει τέτοιε παπάρε από εμά. Καλά, δεν έχω παρακολουθήσει κιόλα τι παπάρε σα, αλλά μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, το παπάρε είναι σε εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ναι, είναι ναι, μας... τρία, τρία εισαγωγικά. Αν, αν μα παρακολουθήσει, θα δει ότι είναι σε άλλο επίπεδο. Θα το βάλω σε προτεραιότητε. Για πε μου. Σε <Λε> περίπτωση δημοψηφίσματο, το κόμμα τι θα στηρίξει, τίποτα, μην πατέ, όπω τι δεύτερε στι εκλογέ δημοτικέ. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εννοεί. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μα είπε Δεν έχω ακόμα δικό μου. Πού συμπαθεί πάντων; Εν εμφά περιπτώσει. Πέμε, παιδί μου, εγώ αυτή την περίοδο έχω συμπάθεια στο Πασόκ που καταποντίζεται. Και είχα ψηφίσει το Πασόκ δεν ξέρω. Λέχι. Εγώ Λέχι. με του αδίνα μου φίλε, με τα μικρά κόμματα. Για το Κουκέλε, τι λέει θα ψηθεί η δημοσίω. Το κουκένε μεγάλο κόμμα, δεν είναι μικρό. Εγώ με το πασόκ, με τη Δημοκρατία ω νούπο, στηρίζω τα μικρά κόμματα. Να έχουν μια ευκαιρία κι αυτή. Για το μεγάλο κουβέρα θα μου πει τώρα τι θα πιστεύει. Εγώ θα μιλήσω για το μεγάλο Κουκέμια, άξιο εγώ να μιλήσω για το μεγάλο κουκένα ακόμα ότι έχει ιστορία, όχι, έκανα. Λοιπόν, ανακάλυψα γιατί διώξανε το βαρουφάκι. Γιατί? Γιατί πεθερός του ρε, σι, μόλις έκανε αυτός Επειδή δεν του έκανε τη διαγραφή ε... του χρέου, ότι την πατράκι Ναι, με αυτό, γιατί αυτό την είχε σώσει. Επειδή σώζει, εντάξει, μετά. Και φαίνεται ότι έχει από, από και έφαγε το γαμπρό, ρε. Από την πυραϊκή, Είχα, όλα αυτά. Η ναι, βέβαια, τι οικογενειακή βία είναι αυτή, ρε. Για λίγα όλα. No. Υπάρχει ένα μεγάλο μαύρο αδερφό, είναι τα στίχη που άκουσε ο χοντρό, ο ξυνισμένο, ο αειδιαστικό, ο εμετό και φτιάχτηκε. Και λέει, Άκουσα ένα αντάρτικο κομμάτι και φοβήθηκα. Ποιο χοντρό? Υπάρχει αειδιαστικό, ο απάγκαλο. Εν είχε πει ότι άκουσα ένα κομμάτι αντάρτικο. Α, ναι. Αυτό δεν το κομμάτι, υπάρχει εδώ και 50 δύο εκατομμύρια χρόνια. Τώρα το θυμίζει. Τόσα Αυτό κομμάτια πάνω τόσα χρόνια, παιδί μου, πρέπει να ξέρουμε όλη τη δυστογραφία του βουνού. Είναι Λέματα λέει ο Χοντρός ή το σημείο που είναι ο εγκέφαλός του είναι καλυμμένο με λύπη, έλα, τροχληκερίδια, χολυστερόλι... Μα, μπα, μπα, όχι, όχι, όχι. Το σημείο που είναι ο εγκέφαλός του είναι καλυμμένο απλά με το παντελόρι του που, και το σοβρακό του. Ο, mm. ο Άδωνης Γεωργιάδης μπροστά σ' αυτό το, το εξωγήνο ερπετό, φίλε, είναι προσκοπάκι που απλά έχει λίγη τσιριστή φωνή. Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κ Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δε δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μηγαλμένη. Τραγουδάκαν όλοι μαζί με τους τη της έμα τα ποτάμια, βουερά, κόκαλα, ρόκυρα, βουνά, του γράμμου και του βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μες τα φαντάσματα, κάτι τέτοιο. Είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλιού πολέμου. Είναι ένα τραγούδι φρικόδες καστρα του Ώπου και του πάρνα σου φαντάσματα και με τα χαλάσματα. Είναι ένα τραγούδι φρικόδες καστρα του Ώπου και του πάρνα σου φαντάσματα και ροέ με τα χαλάσματα. Και βρικόλιαστικό του Εφηλίου Πολέμου.